Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Μουσική Καλά έκανε ο σήμερα και έβαλε άρωμα Ελλάδας Για ξεκίνημα τη εκπομπή, Γιατί την έχουν, όχι απλώς την έχουν εξεφτυλίσει αυτή τη χώρα Όχι απλώς την προσβάλλουν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει Μουσική Η ξεφτύλα που ζούμε είναι ανίποτη πια Μουσική Κυρίες μου και κύριοι εδώ είμαστε λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Στο 2681 4060 Πάρτε κανένα τηλέφωνο σήμερα Βοηθάτε λίγο την κατάσταση Γιατί μετά τα χθεσινά Δεν έχουμε που την κεφαλήν πλήνε Όπως έλεγε και μια φίλη μου Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους Φαντάζομαι ότι εσείς που ακούτε την εκπομπή Την ίδια ιδέα θα νιώσατε χθε Από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο Θεσσαλονίκη, Μητυλίνη, το Λεμαΐδα, Βέρια, Κοζάνη, στην Κυψέλη, στο Γκίζη, στην Άνω Κυψέλη, σε όλους τους φίλους πάντων που έχουν την υπομονή και μας κάνουν και την τιμή να ακούνε αυτή την εκπομπή. Κυρία μου και κύριοι, το πρόσωπο της Ελλάδας χθες ήταν τα Κουρκουμπίνια που πήγε η Βαλαβάνενα στις καθαρίστριες ήταν οι καθαρίστριες που παν, πανηγύριζαν για την επαναπρόσληψη ήταν ο βούτσις που έτρωγε τα κουρκουμπίνια όξω από το Υπουργείο και, ο, και το Κατρούγκαλο το οποίο μας έλεγε πως, πως δημο, οι δημοκρατικοί αγώνες οι δημοκρατικοί αγώνες ναι στο τέλος δικαιώνονται με την επαναπρόσληψη των καθαριστριών Επίση, το άλλο πρόσωπο τη δημοκρατίας τα λέγαμε χθε, ήταν το Ντού που κάνανε στην ΕΡΤ και το κλαμμένο πρόσωπο της δημοσίου υπαλλήλου Ραχίλ Μακρύ, διότι συνεκινήθη η κοπέλα Σφόδρα, επειδή επαναπροσλαμβάνονται. Ούλοι αυτοί. Το ερώτημα είναι, ας με πάρει ένας σόφρον άνθρωπος, προς τι όλα αυτά. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι η είδηση. Το αφήνουμε αν είναι σοβαρή η είδηση. Το ερώτημα είναι, γιατί όλα αυτά. Γιατί τα κουρκουμπίνια, γιατί τα κλάματα Αφού το ψήφισε η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση Ότι θα σας επαναπροσλάβουν όλους στην ΕΡΤ Γραμματής και Φαρισαίος, θα χωθείτε πάλι στο κόλπο Γιατί όλα αυτά Α ήταν η κουβέντα θα τέλειωνε ένα ακόμη Eurogroup Και περίμεναν τι θα πει ο Νταζεμπλούμις ίσω. Να στο περάσουνε λίγο έτσι γλυκά ότι για μία ακόμη φορά ξεκοροϊδεύανε πάλι χθες Με τα δίθεν γιουρογκρούπια και τις δίθεν δηλώσεις Γιατί όλα αυτά Γιατί όλα αυτά Άιτε, Ελάτε μα, ε, να σας πω κάτι Ελάτε οικοδόμοι να μαζοχτούμε ε, Πού στην ανεργία, ιδιωτικοί υπάλληλοι Να κάνουμε κι εμείς ντου να μας, εξανα, να μας ξαναπροσλάβουν Πού όμως να κάνουμε ντου Στα λαρίγκια τους μεγάλε Άλλη λύση δεν υπάρχει Έχω 15 χρόνια που στο λέω Αν δεν παίξει μπάλα με τα κεφάλια τους Στις πλατείες και η κατάσταση δεν διορθώνεται Τόσο απλά Τόσο απλά σου λέω Ελάτε λοιπόν οικοδόμοι που έχετε να δείτε με ροκάματο Πάνω από 5 χρόνια Ελάτε υπάλληλοι που σας έχουν κλωτσίσει Μικροβιοτέχνες που σας κυνηγάνε και και είσαστε γιαγκούλες Ελάτε να πάμε να, να, να, να καβαλήσουμε Ποια κάγκελα Του μυαλού του. Άιντε και να, να κλαίει στους ώμους μας κάποια Ραχίλ μακρύ Δημοσιοθρεμένη από πάπο προς πάπω Άιντε ωραία ελάτε να κάνουμε πού να κάνουμε τού; Να έρθει να μας φέρει και μας κουρκουμπίνια κάποια κυρία Βαλαβάνη Να τα μπουκώσει ο κύριος Βούτσης να τα φάει Και να κάνει και δηλώσει για δημοκρατικούς αγώνες στο κατρούγκαλο <ΣΣΣ> Μπορείτε να μου κάνετε ένα τηλέφωνο να μου πείτε Πού βρίσκεται λογική σε αυτή την ιστορία όλοι Ούτε τηλέφωνο δεν μου κάνετε πια. <Καχα> Τόσο μειοψηφία καταντήσαμε. <Καχα> Διότι μεγάλε... Αν το πήρες χαμπάρι, το πρόσωπο της δημοκρατίας... Αυτής της, αυτής της δημοκρατίας, το προηγούμενο πρόσωπο... Το ήξερες, ήταν του Άδωνη, του Μπουμπούκου, του Γορίδη, του Σαμαροβανιζελού Κουρέλα. Mm -hmm. Τούτο το πρόσωπο λοιπόν είναι το κόκκινο γάντι και τα δάκρυα της Ραχίλ στην Ερτ. Mm -hmm. Όταν συνειδητοποιήσει μεγάλε ότι η ζωή δεν είναι mm -hmm. η εξασφάλιση του μεροκάματο από το δημόσιο, α mm -hmm. λέμε τώρα, ρε, mm -hmm. μπορεί να έχουμε και κανιά πρόοδο, διότι τα αποτελέσματα ενό ακόμη Eurogroup μια ακόμη παράστασης τα είδες χθε. Μα είπε διστακτικά το Eurogroup ότι έκανε πρόοδο η ελληνική κυβέρνηση μήπως, ε, σε παραγάλω ένα τηλέφωνο, πες μου που την είδες την πρόοδο α, προσλήφθηκαν οι καθαρίστερες, δεν είναι πρόοδος αυτή πήγαινε ο μπάφος σύννεφος στο σύνταγμα, δεν είναι πρόοδος, πρόοδος αυτή πάντως την πρόοδο που είδε το Eurogroup είναι ότι η... Η εξο... είναι η εξόφληση προς το Διεθνές Νομεσματικό Ταμείο των 750 εκατομμυρίων κατάλαβες διότι οι μεγάλοι ιδανιστές δεν θα σου στάξουν φράγκο αν δεν βάλεις τις τελικές υπογραφές σε δύο εβδομάδες παρακαλώ δεν πειράζει <laughs> Μάλιστα. Μάλιστα. Yeah. Καθαρίζω μια χέστρα, μου λέει εδώ μια κυρία, στα τέσσερα. Και κάνω ησυχία μου, λέει, μήπως ακουστεί το κουδούνι και είναι βαλαβάνη και μου έρθει με κουρκομπίνια. Δεν καταλαβαίνεις πού σε καταντήσανε, σε θεωρούν... Εντάξει δεν σε, δε σε, δε σε, δε σε θεωρούν, δεν σε θεωρούν ηλίθια τελικά, σε θεωρούν μαλάκα. Δηλαδή με, ε, με την ελληνοπρέπεια της λέξης. Μιλάμε αγκαλιές και φιλιά μεγάλη απόξο από το Υπουργείο. Και να το κουρκουμπίνι και να το μπακλαβαδάκι. Εκείνος ο Βούτσης πώς τα κατέβαζε έτσι τα κατοκέφαλα ρε. Εγώ είπα κάποια στιγμή θα πνιγίναμε. Η πείνα τους σε όλο το μεγαλείο. Η πνευματική, για την πνευματική μιλάμε. Γιατί την άλλη δεν πρόκειται να τη χορτάσουν ποτέ. από την εποχή είπαμε που κόβαν τον πατσά με το πρωτοψάλιδο <Το> Αυτή λοιπόν είναι η αριστερή εικόνα. <Το> <Το> η αριστερή, ναι. Αυτή, θα έλεγα τώρα κάποια κουβέντα, αλλά θα θεωρηθώ ομοφοβικός. <Το> Και δεν θέλω να την πω. <Το> θα βγουν οι επαναστάτες οι και θα με πούν ομοφοβικό ναι μωρά αυτή η γνωστή η ναι. γνωστή πάντως Μιγάλε, φράγκο δεν παίρνει να την υπογράψει δύο εβδομάδες και πρόσεξε τώρα τα 750 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν σε λογαριασμό αυτά που πλήρωσε στο Διεθνές Ωμεσματικό Ταμείο βρέθηκαν σε λογαριασμό της τράπεζα της Ελλάδα. Και λένε τώρα τα παιδιά τη αριστερή κυβέρνηση ήταν ξεχασμένα εκεί, ακούστε τώρα δουλεμα που σου ρίχνουν. Ήταν ξεχασμένα εκεί από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά. Δηλαδή είχαν ξεχάσει οι προηγούμενοι μασοχαψάδε. Εύκολα, ξεχνάνε εύκολα οι μασοχαψάδε 750 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν παρατημένα σε ένα λογαριασμό, ρε παιδί σε ένα ντουλάπι. Και πήγε η νοικοκυρά, μία καθαρίστρια από αυτέ που προσέλαβε, επαναπροσέλαβε η βαλαβάρνα, και όπω καθάριζε, βρήκε τα 750 εκατομμύρια ευρώ και είπε: Α! 750 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα δίνουμε στο δούνο του, κυρία Υπουργέ. Ναι, και τα δώσανε. Τι άλλο να σουστήσουνε, μεγάλε. Τι άλλο να σουστήσουνε. Τι άλλο να σουστήσουνε. Και να τους υπομένεις Τι άλλο να σου στήσουμε; Α 750 εκατομμύρια ευρώ Έλα Έλα τι εδώ Δεν τους μοιάζει Ρε, δεν τους είδες τους άλλους εδώ πέρα τι κάνουν Στείνουνε πανηγύρια να πούμε και χαρούλες Και δίπλα, δίπλα τους ο κόσμος πεθαίνει Εδώ, εδώ στην Άρτα που μιλάμε ναι, εδώ στην πρέμπεζα στείλουν πανηγύρια και γιορτέ και φωτογραφίε και και δίπλα του ο κόσμο πεθαίνει και δεν του νοιάζει τίποτε. Τίποτα αδερφέ. Έλα, γεια Τίποτα αδερφέ μου δεν του νοιάζει όπω λε, όπω το λε. Δεν του καίγεται καρφάκι, ποσό να στο πω δηλαδή. Είναι ένα σου λέει μαλάκες ασάνεργοι. Άμα του δώσουμε λέει, και όχι σε όλου, του δώσουμε επίδομα φτώχεια. Πούντο. Πάρει επίδομα φτώχεια. Καλά σε κάνει λοιπόν. Δηλαδή, μιλάμε να σε δουλεύει ποιο τώρα, καλά. Α το τσίπρα και το βάλε. Σε δουλεύει ο Βούτση Μεγάλε. Σε δουλεύει η Βαλαβάνη. Δηλαδή, βάλει τι προσωπικότητε κάτω και τα τιτανοτεράστια μυαλά και γέλα. Γέλα, όσο... όσο σου χειμίνει, δηλαδή, για να γελάσει. Λοιπόν, όπω σου έλεγα, λοιπόν, όπω καθάριζαν εκεί, με... γεμάτε όρεξη που ξαναπήγαν στη δουλειά οι καθαρίστριε, τάκ, μία βλέπει στον τουλάπι 750 εκατομμύρια ευρώ και λέει. Κυρία Βαλαβάνη, κυρία Βαλαβάνη, ελάτε, τι έγινε, παιδί μου, υπαραστα... ε, ε, Σου Σούκατσε το κουρκουμπίνι. Όχι, όχι, βρήκα 750 εκατομμύρια ευρώ. Έλα να τα δώσουμε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Τι άλλο να σου πούνε. Δηλαδή, πόσο να σε φτύσουνε. Διότι εδώ δεν πρόκειται να πει ψυχαλίζει. είναι ροχάλα. Τούβλο ολόκληρο σου πετάνει στο κεφάλι. <ΣΣΣ> Είχαμε σύγκληση απόψεων, λέει ο Βαρουφάκη με του θεσμού, ο Σταρ. Ο, ο Σταρ, έχουμε και τέτοιου. <ΣΣΣ> όχι ο Κρεθάρ, ο στάρ. Λοιπόν, είχαμε σύγκληση απόψεων με του θεσμού και σε δύο εβδομάδες η τελική συμφωνία. Σε δύο εβδομάδες, λοιπόν η τελική συμφωνία. Η γεγονός είναι, κυρία μου και κύρια μου, με τούτα μετάλας πρόχνησκαν τό κααναυτό σπρώχτηκαν. Το έκαναν αυτό που ήθελαν, να σπρώξουν το χρόνο, να οδηγηθούν στην τελική λύση, την οποία τη γνωρίζετε απαξάπαντε. Δεν χρειάζεται ανάλυση η τελική λύση. Το κομβικό σημείο, λέει τώρα ο, ο Star. Ο Σταρ, μέγας οικονομολόγος, κυβέρνηση. κυβέρνησης Το κομβικό σημείο είναι τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό Πάνε τα κόκκινα στριγ. Πού είναι οι κόκκινες γραμμές Βλέπεις πουθενά κόκκινη γραμμή Πουθενά Πουθενά Επαναλαμβάνουμε Δεν θα κουραστούμε Τετέλεστε Την επόμενη μέρα περιμένουμε όπου οι γερμανοτσολιάδες, οι γερμανοβολεμένοι, οι γερμανόδουλοι, οι ευρώδουλοι όλα τα κομματικά σα πρόφητα, τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας θα σηκωθούν ακόμη πιο ψηλά και θα αντιμετωπίζουν τους ε, δολοφονημένους με περιφρονητικό ύφος Περιμένουμε εκείνη τη μέρα να δούμε τι θα γίνει, την επόμενη Μουσική Διότι μεγάλε η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες το επόμενο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Πρόσεξε, δέσμευση πάντοτε από τη λαϊκή εντολή, ναι, η κυβέρνηση από τη λαϊκή εντολή. Το Μαξίμου στα λέει, αυτά δεν στα λέω εγώ. Προσέξτε όμως, χωρίς ιδεολειψίες, δογματισμού και με στη δημοκρατία τη Ευρώπης. Αυτά στα λέει το Μαξίμου τη δημοκρατία της Ελλάδος την έχουν χεσμένη εσένα ο οποίο σε ψήφιζες έχουν πατόκορφα χεσμένο και τους ψήφιζες για γνωστού λόγους, ξέρουν γιατί τους ψήφιζες. και οι ίδιοι που σε κοροϊδεύουν εδώ μέσα αλλά και οι Ευρωπαίοι τα Ευρωπαϊκά αφεντικά τους λοιπόν οπότε άιντε παιδιά τελειώνεται το άιντε παιδιά τελειώνετε το το θέμα διότι και το ΦΠΑ θα πάει στο 21 με 23% όπως το ζητάνε τα φαιντικά και τα μέτρα 5 δις ύψους θα υπογράψουν στο τέλος μέχρι το 2 και θα πληρωθούν και τα 2 δις πόσα είναι μέχρι το τέλος ε, Ιουνίου στο, όλα θα γίνουν δεν ανασένεις χωρίς την φραγίδα τους χωρίς, τη διατα... χωρίς να εκτελείς τις εντολές τους δεν ανασένεις τέλος όλα τα άλλα είναι σαν τις, τα, τα κλάματα τη Ραχίλ Μακρύ που συγκεκινημένη η κοπέλα. Ρε Πανάσταση. Βέβαια, να το ξαναπούμε. Ότι τη Ραχίλ Μακρύ, κάποιε χιλιάδε από εσά τη στείλανε εκεί. Άρα λοιπόν, τη γουστάρετε την ξεφτύλα, μεγάλη Τη γουστάρετε, δεν μπορείτε να κάνετε χωρί ξεφτύλα. Χωρί αυτή την εικόνα, την εξεφτελισμένη χθε. Λοιπόν, με τα κουρκουμπίνια και όλε αυτέ τι ιστορίε. Πρόσεξε, η άλλη τώρα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Να τους επαναπροσλάβουν να ξαναπάνε όλοι στη μασόχαψα που ήταν. Και αυτοί κάναν πορεία, λέει και καβαλάγαν τα κάγκελα και οι άλλοι έκλαιγε συγκεκριμένη. Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι τρέλα, είναι τρέλα σου λέω. Και μεγάλε. ο τελικό. Oh. Ο άνθρωπο ο οποίο θα αποφασίσει τελικά για το αν θα δοθούν λεφτά στην Ελλάδα, άνθρωπο. Λέμε ρε παιδί μου, και εσύ τώρα μην πιάνε από μια κουβέντα, είναι ο κύριο Ντράγκη. Αλλά για να το κάνει αυτό θέλει τελική συμφωνία. Όμπο. Και οι καθαρίστριε, και οι βαλαβάνοι, θέλανε το κουρκουμπίνι του για να ξαναπάνε για δουλειά. Έτσι νομίζει γίνονται τα πράγματα. Και βέβαια ανάμεσα στα άλλα, οι σύμμαχοί σου οι Γερμανοί ετοιμάζονται να φορτώσουν την Ελλάδα με 30 δι δάνειο. Μόλις γίνει η τελική συμφωνία, τέλη Ιουνίου, αυτά τα τριάντα δεις όπως καταλαβαίνεις, αν τα πάρεις που δεν θα τα πάρεις ποτέ, απλά θα σταφορτώσουνε, θα σταδώσουνε με το μαρτύριο της ταγώνας και συνέχεια θα παίρνουνε, θα παίρνουνε, θα παίρνουνε και συνέχεια οι πατριώτες θα δίνουνε, θα δίνουνε, θα δίνουν Διότι μεγάλε, ε, όταν υπέγραφε αυτά που υπέγραφες έπρεπε να έχεις υπόψη σου ότι αν δεν τηρήσεις, αν δεν καλύψεις τις υποχρεώσεις σου στο ε, ESM ας πούμε και αλλού θα έχεις νομικές συνέπειες μας λέει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος ο Rengling θα έχεις νομικές συνέπειες ποιες είναι αυτές ας πούμε ίσως από αυτά τα κόλπα που κάνει η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη και ε, σου βάζει πρόστιμα για να βάζει ε, αόρατους λογαριασμού τους οποίους πρέπει να πληρώσεις ας πούμε ιδεοί και πως τις λένε κοινωνικές ξέρω εγώ υποχρεώσεις να κάπως τις λένε ρυθμιζόμενες χρεώσεις Φτά, γιατί πετάει ας πούμε σπουργίτη στη, απάνω από τη χωματερή άνο μεταφέρει ε, μολυσματικές ασθένειες άρα πλέρονε τόσο πρόστιμο, αυτά είναι κόλπα της ευρωπαϊκής ε, ναζιστικής θηριωδίας hey. να την έτσι Απέναντι σε υποταγμένους λαού όπως είναι η Έλληνες Κάτι τέτοιο λοιπόν θα είναι και οι νομικές συνέπειες Τις οποίες θα έχει η Ελλάδα αν δεν καλύψει τις υποχρεώσεις Όπως μας λέει ο κύριος Ρέγκλινγκ Ρέγκλινγκ, ναι Και εκείνο το οποίο έχει σημασία αγαπητέ μου Ότι δεν μας έφτανε μόνο Το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο το οποίο μας δίνει δάνεια και πρέπει να ζήσουμε ορίστε. Σιλεστεί δηλαδή. δηλαδή. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει τώρα ένα άλλο τηλεακτροντή εδώ πέρα τη σκέψη του, το τι την πραγματικότητα ο Τσίπρας μου λέει, Μας την έδειξε χθε. Ποια είναι αυτή η... η πραγματικότητα είναι ότι βολεύουμε του ημέτερου. Στο δημόσιο τομέα Παίρνουμε δανεικά να τους πληρώνουμε Όσο τους πληρώνουμε Και οι άλλοι να πάνε να. να, να, να, να, να. Η σκέψη σου δεν απέχει από τη, Όχι από την πραγματικότητα Αυτή είναι η πραγματικότητα Αυτή είναι ακριβώς η πραγματικότητα Αν κάνεις μια ματιά Αν ρίξεις μια βόλτα Αν κάνεις μια βόλτα και ρίξεις μια ματιά Όχι σπουλημένες πολυμένε σελίδες και τέτοια να πω Στα λεγόμενα social media Εκεί θα δεις το πανηγύρι που γίνεται από τους βολεμένους οι οποίοι νιώθοντας την αθανασία τους εδώ και χρόνια μιλάμε ότι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους μιλάμε, δεν καταλαβαίνουν τώρα έτσι αντίθετα και πιστεύω σίγουρα ότι το κάνουν επίτηδες με την πρώτη ευκαιρία προκαλούν προκαλούν προς πάσα κατεύθυνση προκαλούν μιλάμε για προκλήσεις φοβερές προκλήσεις Απέναντι σε ανθρώπους όπως ξανά Οι οποίοι δεν σκύβουν το κεφάλι ρε παιδί μου Να πάνε τα κατορυμμένα βρακιά του κάθε βλάκα πολιτικού Και κομματόσκυλου και κομματικού σαπρόφιτου Το οποίο κουβαλάει μαζί του Παρακαλώ Έλα hey, hey, hey, Έλα από, από, από την πρώτη Rondi, στιγμή Rondi, τη... yeah. Δεν έχουμε εισιτήρια που να πάμε. <laughs> <laughs> Έγινε να σε καλά. Ε, το σκεπτικό του φίλου μου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο ε, για την αποδόμηση τη αριστερά <laughs> την οποία ξε... από την πρώτη μέρα ξεκίνησε η παρέα του Τσίπρα λέμε αυτό που είχε ένας απλός άνθρωπος στο μυαλό του για αριστερά ρε παιδί μου, δεν μιλάμε τώρα για αυτά τα κοινωνικά σαπρόφητα τα οποία δηλώνουν αριστεροί λοιπόν, ναι η αποδόμηση είναι γεγονός, όχι τώρα εδώ και χρόνια, αλλά και τώρα που έγινε εξουσία σου λέει να εγώ είμαι αριστερά το θέμα είναι το εξή. δεν διαφωνώ μαζί σου το επόμενο βήμα φαίνεται καθαρά το έχει αναλύσει και η Μαρ σε μια σκέψη Ότι τους ίδιους θα χρησιμοποιήσουν για αναχώματα Ακόψει προς τα πέρα Ο Λαφαζάνης με μια αριστερά ξέρεις ε, Ναι Ο Τσίπρας θα είναι ο νέος ε, Πώς το λένε ο Λανδρέου, Ξέρω εγώ Στην Ελλάδα Διότι ε, ακόμη Είναι νοπάτα εγκλήματα Των κουρέλιδων Οπότε δεν μπορούν να συγκροτήσουν ε, ε, Ανάχωμα Ανά το ανάχωμα θα βγει από εδώ, από μέσα από αυτή την κατάσταση, από τους βολεμένους, γι' αυτό τους κερνάμε και κουρκουμπίνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τους κερνάμε και κουρκουμπίνια και λέμε και στους άλλους μαλάκες, κοιτάξτε να δείτε, είδατε, αυτοί 200-300 ευρώ το μήνα θα το πάρουν και κουρκουμπίνι. Κατάλαβες, θα πάρουν και, κουρ, και κουρκουμπίνι. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. ναι αφ' δερφέ μου, όπω το λε είναι, την ώρα που παίρνει πίσω τη 13η σύνταξη του χαμηλοσυνταξιούχου των 400 ευρώ, ο οποίο δεν έχει τον ήλιο μοίρα, γλεντάει με τα κουρκουμπίνια. Διότι ο χαμηλοσυνταξιούχο τι θα κάνει, τον έχει στο χέρι το χαμηλοσυνταξιούχο. Με τα φάρμακα, με τη μικροσύνταξη κτλ. Κατάλαβες, το στρατό χρειάζεται Το στρατό χρειάζεται Την ώρα λοιπόν Που φτύνει Τα περήφανα γερατιά που έλεγε καποιο τον Των 250, 300, 400 Του νουγά δηλαδή Κάτι ψηλοσυντάξεις Γλεντάει με τα κουρκουμπίνια Και δακρύζει γιατί καβαλάνε τα καλά μια, τα, ε, συγγνώμη, τα κάγκελα Στην έρθο Αυτά, πολύ σωστά υποφίλος Όχι μόνο αποδομείται η αριστερά ε, Νιώθεις μία, δηλαδή, κοιτάς την ταυτότητα σου γράφει ελληνική αυτή και νιώθεις μια ξεφτύλα μια ξεφτύλα νιώθεις μεγάλη έλα καλός τον έλα ναι ναι ναι ναι Τίποτα, δεν πει κακό, όπως είπε άλλο, δεν τους νοιάζει, τίποτα. Τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, μιλάμε. Ναι. Α, θα πας να ε, δεν, Θα μοιράσουν εδώ οι δικοί μας, μωρά, οπότε γιατί να πάω στην Κουζάκο. Μη, μην κάνεις τον κόπο, μεγάλε. Έλα, Για. Μην κάνεις τον κόπο να πας α... Να πας στην κουζάνη να, να πάρεις λεφτά Θα μοιράσουν εδώ οι δικοί μας επαναστάτες Δεν τους νοιάζει τίποτα αδερφέ μου Τίποτε μιλάμε Απολύτως τίποτε Για αυτούς που είπες τους απολιμένους Τους κατασφαγμένους Όπου και αν είναι εργάτες μικροβιοτέχνες, δεν Μικροβιοτέχνες του... Αντίθετα κάθε εβδομάδα Θα δεις να του ονομάζουν ληστές Κλέφτες Απαταιώνες Παρακαλώ Καλώ το τι κάνουμε πώς, πώς μας βλέπεις δηλαδή να κάνουμε να, Εμένα Ναι, ναι. Ήρθε υπουργό. Θα ναι. τα αναστηλώσει τα μνημεία Ναι θα θυσιάσουμε την Όλγα Α, τη βάλουμε σαν... Α, μπράβο Α, να, να πηγαίνεις σ' αυτά Ε, βέβαια Έφερε κουρκομπίνια Κουρκομπίνια έφερε Άμα δεν έφερε κουρκομπίνια την... Δεν είναι πουρκός καλό Ναι Και ρεθώ yeah. Μου το έπες φορές μου ότι ήρθε υπουργός μου Ήρθε υπουργός μου Ήρθε ο του χουριό Παρακαλώ Μπορείστε Παρακαλώ ομιλήστε. Δεν μιλάτε Δεν μιλάει ο φίλος για κάποιο λόγο δεν μιλάει Θέλει κουρκουμπίνι μάλλον Πορκομβίνη μεγάλη! Και τώρα έχουμε άλλο θέατρο. Θέλει λέει, ε, θα εξετάσει ο Τσίπρα. Λέει την πρόταση για τη συμμετοχή στην τράπεζα BRICS. Ξέρεις εκεί του, του Πούτιν, των Κινέζων, του Γκαλάτορα, σου λέω. Μεγάλε, για να συμμετέχει σε μια τράπεζα ή κάτι. Πρέπει να έχει να βάλει κάτι. Εσύ τι θα βάλει, Την ομορφιά σου ή την αριστερή ιδεολογία σου. Διότι οι Κινέζοι βάζουν αυτό που κι... βάζουν, οι Ρώσοι βάζουν αυτό που βάζουν, οι ινδί βάζουν αυτό που βάζουν. Εσύ τι θα βάλεις, ρε τα λέπορε, Τα κουρκουμπίνια τη βαλαβάνενα. Έλα σε γλυκάνουμε. Έλα σε γλυκάνουμε. Σου δώσουμε ένα, σου ένα κουρκουμπίνι. Αυτά τα γελία πράγματα, δηλαδή μεγάλε πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή, νιώθεις, να πούμε, τρέλα. Πάντως, γεγονό είναι, ότι... Παρακαλώ. Τι, αντι, αντιπα... Πάει, δεν υπάρχει αντιπαροχή, ρε. Τελείως. Τι. Ποια είναι παιδάκι. Για δείξτε μου ένα. Όλα, δοθήκαν αντιπαροχή. Μαλάκια είναι η Γερμανίδα και η Αμερικάνικη. Εσύ καλά. Κάλα, αδόκομμα την παροχή να μπούμε στην τράπεζα. Ελάχιστα. Αδόκομμα την παροχή να μπούμε στην τράπεζα τώρα. Λοιπόν, τι λέμε εδώ τώρα, Την έδωσε η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση. Με αρχηγό τον αριστερό! Αλέξη να τα τονίζουμε αυτά γιατί μπορεί να τα ξεχνάτε εσείς Και υπουργό την αριστερή Κυρία Βαλαβάνη Να τα τονίζουμε και αυτά Αυτή θα τη λέω από εδώ και πέρα Το κουρκουμπίνι Σου ρέσει Το κουρκουμπίνι Ο τουλουμπάκι Κυρία Τουλουμπάνη Κυρία Βαλαβάνη, κυρία Τουλουμπάνη Έλα Για πες Ναι Τι μου Πάπα τη μο που τη λέει Ακροατή. Την έρθμο που την έφτιαξαν οι συνταγματάρχε. Έτσι δεν είναι. Καέφτασε να διοικείται από ταγματάρχη. Αχάπα γεια σου τη Ακροατή μου. Ποντυρλαντά η κυρία του Λουμπάνι λοιπόν του Λουμπακάκη, του Λουμπακάκι <και> <και> μαζί με την παρέα της να σε ρωτήσω κάτι αυτή η κυβέρνηση λοιπόν τη δώσει στο Δουνουτού από αυτά τα 750 που βρήκε η καθαρίστρια σε ένα κουτί μέσα την πλήρωσε χρωστάει αυτή τη στιγμή σε Έλληνες ιδιώτες 4,5 δις αυτό το κράτος μιλάμε χρωστάει σε ιδιότητες από αυτά τα 700 εκατομμύρια φόρων επιστροφή φόρων Πιστεύετε ότι θα δείτε ποτέ το χρώμα του χρήματο. Όχι Το χρώμα του χρήματο θα το βλέπετε μόνο όταν πληρώνετε Όταν πληρώνετε Αυτούς Αυτούς Τους φασιστικούς Κατοχικούς φόρους Και τους εισπράκτορες εκτελεστές τους Που είναι εντολοδόχοι Και ε, Εκτελεστές των εντολών τις κατοχικής κυβέρνησης η οποία εκτελεί εντολές της ναζιστικής Ευρώπης. Τόπα! Ωραία Τόπα, ρε! Τι πρόταση έκανα ο άνθρωπο. Βέβαια, κυρία μου και κυριέ μου πρόσεξε τώρα το ότι είναι έτοιμα να βάλουν χιλιάδες ε, φυσικοθεραπευτήρια λουκέτο στην Ελλάδα από τα χρέη στον ΕΟΠΙΗ κανέναν δεν ενδιαφέρει. Από τα χρέη του ΕΟΠΙΗ προς τα φυσικοθεραπευτήρια. Διότι είναι το χρέο απέναντι σε αυτά τα καταστήματα τα θεραπευτήρια είναι 70 εκατομμύρια ευρώ. Και οι φυσικοθεραπευτέ δεν τρώνε κουρκουμπίνι. Ψηγά με φάτε κουρκουμπίνι, ρε! Πρέπει να πληρώνουν και του φόρου, πρέπει να πληρώνουν και τη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να τα πληρώνουν όλα χωρί από την τσέπη του που να τα βρουν. Θα μου πει κουρκουμπίνι, είναι αυτό για να διατηρούν το κατάστημά του, το θεραπευτήριό του και το κράτος κατάλαβες μοιράζει κουρκουμπίνια και κλάματα πως <κυμπίσματα> λέμε αίμα δάκρυα και ιδρώτας που λέει ο, ο έντεχνος καλλιτέχνης Σάκης <τυμπίσματα> ε, Τρουβάς εδώ λοιπόν τώρα θα λέμε <κυμπίσματα> κουρκουμπίνια, δάκρυα, δρό και χαρούλε και κλάμα <κυμπίσματα> και κλάμα η κυρία ωχ <οχ>, ωχ αυτά είναι ε, λοιπόν, την Ελλάδα μεγάλε ένα άνθρωπο να τη σώσει. Ο Λαφαζάνης Τελείωσε, άκουσε το υπογράφω. Αφού τελείωσε τις ιστορίες με τα αέρια, με τους αζέρους, με τους ρόσους, τέλειωσε. Χιλιάδες θέσεις εργασία. Εκατομμύρια έσοδα στο κράτο. Τώρα λοιπόν καλή τους Γάλλου να μπουν στο διαγωνισμό για τα κοιτάσματα πετρελαίου του Ιωνίου. Αα, να, να δω το φίλο μου Γιώργη εκεί στη Λευκάδα, τι έγινε, ετοιμάζεσαι να προβάρεις στο σε ήχη ο, ο, ο, ο, ο. Γι' αυτό σου λέω, μαι. γι' αυτό σου λέω <Ρι> Βέβαια ο Τσίπρας προχθές που είπε ότι το 70% της δουλειά μας δεν το κάνουμε γιατί ασχολούμαστε με δια, διαπραγμάτευση έπρεπε να το συμπληρώσει. Δεν κάνουμε ε, το 70% της δουλειά μας και το υπόλοιπο 30% που μας μένει ασχολούμαστε με το Καραγγιοζηλίκι Έχουμε ε, καθημερινά απόκριες Μάστ, μάστ. Διότι η κυρία μου και η κυρία μου δεν είναι, δεν πάει έτσι Μαναχός του ο Τσίπρα. Ο Τσίπρας κρατάει φανάρι. Ναι, όχι το φανάρι αυτό, το, το φανάρι ρε. Τον στηρίζει το φανάρι. Το φανάρι ρε. Το φανάρι ο Βαρθολομέο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι δεν μπορεί, είπε ασχολούνται Δεν κατάλαβες μωρέ τη λέει Ακροατίνα. Μάλλον δεν τα λέω εγώ καλά Ναι, ναι, ναι. Καλά το έχει κολλήσει το 70% Δεν κατάλαβες τι είπε ο Από τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν Για να σε σώσουν μωρέ Φορτιά. Για να τρέουν τα γάλατα και τα λεφτά Και τα μέλια και τα κρασά Φορτιά. Δεν μπορούν να ασχοληθούν Και γιατί το 70% του χρόνου τους Και του μυαλού τους, γιατί έχουν τεράστιο ήταν τεράστιο μυαλό, το απασχολεί! Αυτό οι συζητήσεις εκεί οι Διαπραγματεύσεις ναι Αυτό είπε ο άνθρωπος Λύσσαξες και εσύ Αλλά μεγάλε Τον κρατάει φανάρι εκεί Στηρίζουμε το έργο της ελληνικής κυβέρνησης Είπε ο Διότι πήγε ο πατριώτης Κοντζιάς Να φάει και αυτό στο λουκούμι του Στο μετόχι του Πατριαρχείου Ξέρεις εκεί σε κερνάν λεκούμι Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις Λεκούμι μιλάμε <Το> Αυτά που λες μεγάλε Αλλά κυρία μου και κυριέ μου Τι τα θες τώρα Ήρθε η Βαρβάρα κίντσια η Αγία Βαρβάρα Και μετά από χίλια χρόνια Και ήρθε Να επισκεφτεί την Ελλάδα Έγινε χαμός Εντωμεταξύ πλακώνονται οι Σιριζέοι Με αριστερούς ποταμίσχοι Λοιπόν γιατί ήρθε η Αγία Βαρβάρα με Με μέσα αρχηγού κράτος Καλά ρε, όλοι αυτοί οι άγιοι δεν έρχονται με τη μέση. Το άγιο Φως δεν έρχεται με τη μέσα αρχηγού κράτου. Όλοι αυτοί που είναι άγιοι είναι, έρχονται με τη μέσα αρχηγού κράτου. Αποφάσικη ταλέπορια. Ρε, δεν είστε άνθρωποι, εσεί Μετά από χίλια χρόνια ήρθε η ταλέπορια για βαρβάρα. Ε, παπαντρέο, ρε. η για βαρβάρα μετά από χίλια χρόνια, ρε. Να σας επισκεφτεί να κάνει τα θάματά της Να σας φέρει και κανένα μισθό Και λίσα Γιατί την υποδέχτηκαν με τιμές Αρχηγού κράτους Την Αγιαβαρβάρα Γιατί μεταξύ Εκείς Ο επικεφαλής αυτή ιστορίας Είναι ένας Χουντάρα Μεγάλη χουντάρα Ο οποίος τώρα είναι Ρασοφόρος με βαθμό μεγάλο <Δι> όταν βλέπω ρε παιδιά αυτό το φίλι το φίλι όταν τον βλέπω το φίλι ε, νιώθω μία έκρηξη δημοκρατίας μέσα μου ε. δεν ξέρω γιατί να ε. παρακαλώ <Τι <Τι> αμάνο αμάνο μπράβο ρε σεις μου λέει καλά λέει ο τηλεκρότης Δε σκεφτήκατε μου λέει ότι μπορεί να είναι αρχηγός κανένας κράτος για Αγιαβραβά να τη βάλουν μέσα της φανκαναφράγκονα yeah. Ιερός πόλεμος κυρία μου για γυρία μου ξέσπασε μεταξύ φίλοι και καμένου Πάντως εγώ όταν το βλέπω το φίλη, Αυτό το, αυτό, το, το πρόσωπο τη αριστερά, Μέσα μου ε, ε, νιώθω μια έκρηξη πώ σκάει εσάς το στόμα σας το τουλουμπάκι που σας κυρνάει η βαλαβάνη Εγώ νιώθω μια έκρηξη δημοκρατίας Αυτό ο άνθρωπος είναι πόσα να είναι 350 κιλά 400, 400 κιλά δημοκρατία είναι λοιπόν Χαμός έγινε λοιπόν Σκοτώθηκαν μεταξύ τους Οι συγκυβερνήτες φίλεις και καμένους Γιατί Ήρθε Αγία Βαρβάρα Λοιπόν ε, Με αρχηγές Με, με τιμέ αρχηγού κράτους Και από την Αρχιεπισκοπή λοιπόν Πάλι έγινε, ας ακούσουμε λίγο Κατερίνα Τζαμπάλα, Καρολίνα Τζαμπάλακη, Αστυράκια Βαρβάρα του. Έλα! Αμάν, Μάν. Χαμός που λες μεγάλη, χαμός να πούμε. Σκοτώθηκαν οι συγκυβερνήτες Φίλεις και Καμένος Γιατί η Αγιά Βαρβάρα Λοιπόν ήρθε Με τη μέσα αρχηγού κράτος Και βαράγανε προσοχή Ο Καμένος έκατσε προσοχή να... Παρακαλώ Ναι ρε Βαλκανόβλαχος Καλά κάνω ρε Έλα, για, για. Καλά κάνω ρε και με Βαλκανόβλαχος Καρολίνα Τζαμπάλα Έλα Πω, πω, πω, πω. Τι να μας πούν τώρα οι αρχηγοί κράτους Λυπό που λες μεγάλε Άσε τι να σου λέω Έγινε το έλα να δεις Μέχρι που δεν άντεξε για Βαρβάρα Και πήρε ταξί να φύγει Αλλά την κράτησαν με το ζόρι από την αρχή Υπυσκοπή. Έλα μωρή Έλα είπα να και εσύ να πούμε <ΣΣΣΣ> Πώς το λένε Νερό στο κρασί σου <ΣΣΣ> Ναι το Αγίας Μάσου, ρίξε Αγίας στο κρασί σου Τι έγινε ρε παιδιά, τι αέρας είναι αυτό σήμερα Μας πήρε και μας σήκωσε Λοιπόν που λε μεγάλε, αυτά έγινε Αυτά έγινε Με τα τέτοια Ορα θα σηκώσει τα μηχανάκια στον αέρα Τι είναι αυτό σήμερα Καλό είναι τη Βιβί Τι κάνεις ρε Βιβί, που είσαι τι σα είπε προεκλογικά ο Τσίπρας Α, σα έταξα αξιοπρέπεια και μετακλογικά διαπραγματεύετε αλήθεια. Α, μπορεί κανεί να διαπραγματευτεί με την αξιοπρέπεια, ρωτάει η Βι -Βι -Βι. Μπορεί κανεί να διαπραγματευτεί την αξιοπρέπεια, Όχι. Γι' αυτό και μα στην εφημερίδα, το μότο μα είναι δύο πράγματα: είναι αδιαπραγμάτευτα η αλήθεια και η αξιοπρέπεια. Τι να διαπραγματευτεί, Αν θα είσαι ολίγων έναν έντιμο συμβιβασμό, α πούμε. Ε, Βιβί, έχει δίκιο, σου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο Όχι ανέκδοτο, πραγματικότητα Παρακαλώ Μουσική Ναι ε, Αμάς. <laughs> ναι. Σωστό, σωστό Ναι, ακούς Βιβί λέει μια άλλη τηλεακροάτρια Ότι αξιοπρέπεια Υποσχέθηκε, σου δώσε κουρκουμπίνι Τι άλλο ήθελες Λοιπόν, τι σου τώρα σου λέγα, λοιπόν Ότι σου έλεγα Άι και εγώ πρέπει Λήμω... Αξιοπρέπεια ναι Α, Είναι σαν εκείνο που λέει ε, Πήγε το προξενιό Πήγε προξενιό που Βιβί ε, Σε μια κοπέλα εκεί Στο σπίτι και είπε ξέρεις ε, Φέρνω προξενιό από τον τάδε Και λέει τώρα η μάνα της κοπέλας Ε το παιδί λέει Είναι λίγο αραγωνιασμένο τώρα Αυτή την εποχή είναι λίγο αραβωνιασμένο Γιατί η, η μεριά του προξενητή την ήθελε παρθένα Αλλά ήταν λίγο αραβωνιασμένη Όχι πολύ ένας μικροδεσμός που λέμε oh. ναι, μικ, ναι. Όσου πατάει γάτα Με συλλίβεις τώρα Ακριβώς αυτό είναι λοιπόν η διαπραγμάτευση Αυτό είναι ο έντιμος συμβιβασμός Αυτή είναι η γελιότητα Την οποία βιώνουμε καθημερινά Και το θέμα ε, είναι το εξής ε, αγαπημένη μου τηλεακροατή και αγαπημένη μου τηλεακροάτρια Το θέμα είναι ότι δεν είναι οι εποχές Που κάναμε σλάλομ ανάμεσα σε αυτούς τους ηλίθιους Σε αυτούς τους φιλοτομαριστές Σε αυτά τα κοινωνικά σα πρόφητα Και επιβιώναμε Δεν υπάρχει γλιτωμός Πρώτον και δεύτερον Λέει κάποιες εύκολες, εύπεπτες κουβέντες Να πας λέει να... Φεύγουν, λέει οι Έλληνες μετανάστες, λέει για να σωθούν, να σωθούνε και έτσι λέει φεύγανε και παλιά. Όχι ακριβ, ε, ε, δικαί μου δεν φεύγανε έτσι παλιά. Παλιά φεύγανε μέσα στη δυστυχία του γιατί ο, ο μετανάστες είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος επειδή αφήνει τον τόπο του. Αλλά παλιά υπήρχε ένα ερείπιο, υπήρχε μια πατρογονική ρίζα στην οποία ε, προσέβλεπε για να γυρίσει από τα ξένα. Κάποια στιγμή άλλοι γυρνούσαν, άλλοι δεν γυρνούσαν Λοιπόν, αλλά υπήρχε μια πατρογονική ρίζα Ένα χαμόσπιτο Λοιπόν, σε ένα χωριό, σε μια πόλη της Ελλάδας Σήμερα, το παιδί που φεύγει μετανάστες Δεν, δεν έχει τίποτα πίσω Γιατί το σπίτι του το παίρνει ο Θεοχάρης και η Βαλαβάνενα, Οι οποίοι εκτελούν εντολέ των Γερμανών Κατάλαβες, μεγάλε ποια είναι η τεράστια διαφορά το να φεύγεις μετανάστης και να έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει μια πατρογονική ρίζα αλλά η σημερινή δεν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους αυτό διότι δεν θα σου αφήσει σπίτι η Βαλαβάνη αυτή που κέρναγε κουρκουμπίνια προχθές αυτή η φάτσα της αριστεράς την οποία όταν βλέπω εκτός από το στρατούλι μαζί με το φίλι τρελαίνομαι ορίστε Κύριε μου, με συγχωρείτε, κάνω εκπομπή αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται, καταλαβαίνετε. Έχετε καλέσει στο διεθνούς φήμεις ραδιόφωνο Radio Μάλιστα κύριε, να είστε καλά, να είστε καλά, να καλά. Τι θέλα άμα είμαι ευγενικός ο άνθρωπος. Μου λέει, α εσείς μου λέει, είστε το περίφημο ραδιοφωνικό που είστε στο παγκόσμιο χάρτη, προ νούμερο 1. Μαζί με την... πως τη λένε την Kim καρδάσιαν; Ναι, του λέω. Μη σημαστηρίου είμαι ευγενέστατο άτομο. Εγώ έπρεπε να είμαι υπουργό. Άμα είμαι εγώ υπουργό μεγάλε, θα σας είχα κάθε πρωί ένα πιάτο πατσά. Ψιλοκομμένο, με ποδαράκι, όπου <Ρι> Ναι, όχι κουρκομπίνια και μαλακίες. Ναι. <Ρι> θα σας είχα το πατσαδάκι σας. ψηλοκομένο με το ποδαράκι... Όχι να τρεχανάρε. Εξάλλου γιατί ρε Τι υποσχέθηκε ο μου Ένα πιάτο ρύζι Ένα ρούχο να ντυθείτε Και ένα τάφο να σας τάψω Εγώ λοιπόν ούτε τάφο να σας τάψω Δεν σας υπόσχομαι Σας υπόσχομαι όμως Ένα πιάτο πατσά Ωρε πουσιμουνά χαμένο Ωρε με σκορδοστούμπι τώρα Ωρε Θεοδοσία Τρωσε Πήγαινε τώρα κατευθείαν Και φάει ένα πατσαδάκι εκεί κάτω στο στην υγεία μου φάτω το πατσαδάκι ε, Εγώ χοντροκομμένο έτσι Χοντροκομμένο Έρα να και ένα ποδαράκι τώρα έτσι Με, με ζελέ Με ζελέ να είχαμε ένα ποδαράκι πάπα. <laughs> λοιπόν πού το γυρίσαμε την εκπομπή Σε εκπομπή μαγειρική. Γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα Δεν κατάλαβα Δυστυχώς ξέχασα να φέρω σήμερα Να σας παίξω ένα Πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο το... μ' άρεσε πάρα πολύ αλλά θα θυμηθώ να σας το φέρω άδε γι' αυτό το λόγο ακριβώς πριν κλείσουμε αυτή την υπέροχη διεθνούς φίμις εκπομπή από το υπέροχο διεθνούς φήμις ραδιόφωνο ορίστε δεν μας καλάνε μας τα πάρτι με κορκουμπίνια τρώμε πολλά έλα γεια γεια Μα καλάνε εμάς κυβερνητικέ <Το> Όμως να σου πω κάτι Σχεδιάζουμε να τους καλέσουμε εμείς σε Ένα πάρτι Τι λες να το κάνουμε Λοιπόν να το κάνουμε Οπότε κάτσε να ακούσουμε Ένα ωραίο τραγούδι ρε παιδί μου Πριν κλείσουμε Και να επανέρθουμε Να επανέρθουμε Λοιπόν Αφερωμένο εξαιρετικά Σε όλους Τη γωνιά. στην ίδια τη θέση τα βράδια μαρέ να κάθομαι μόνη σε αυτή τη γωνιά εσύ με έχει φέρει και κάποιο καρσόνι μονάχα με ξέρει γι' αυτό και μου κάνει γρυφά τα χατήρια. Σερμύρι όπως πρώτα τα δυο μας φωτηριά μ' αναβούν τα φώτα για τον ήρωσμο, αυτό το να ποτήρι γεμάτο χοιμή. Μα να βγουν τα φώτα. Για τον ήρωσμο, αυτό το να ποτήρι γεμάτο χοιμή.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 να είχαμε ξύρια, γι' αυτό και μου κάνει. Κρυφά τα χατήρια, σερβίρει πρώτα, τα δυο μας φωτήριά μ' τα φωτήρια και το όνειρο σβήνει αχ τον αποτήρι γεμάτο χυμί φώτα, και το όνειρο σβήνει αχ Κυρίε μου και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να σα άρεσε και την τάλη. Αυτά, τελέψαμα, τελέψαμα. Πάμε για κουρκουμπίνια ή για πατσά ή για κουρκουμπίνια. Να διαλέξουμε. Λοιπόν, που λες, τελειώσαμε. Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του Καναλάρκα. Εμεί να σα ευχαριστήσουμε για την τιμή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία και να ευχηθούμε να είσαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE